Στοίχη 22-30. Πόσοι θα σωθούν. 22. Και περιόδευε εις πόλεις και χωρία διδάσκων, αλλά και συγχρόνως εξακολουθών να βαδίζει προς την Ιερουσαλήμ. 23. Τον ρώτησε δε κάποιος, Κύριε, είναι άραγε ολίγοι αυτοί που σώζονται. Αυτός δε αποφεύγω να δώσει απάντησην εις ερώτημα ικανοποιούν απλήν περιέργεια και επί το ωφέλιμον στρέψα των λόγων τους είπε. 24. Πρέπει να καταβάλλετε προσπαθίας και αγώνα να έμβετε δια της στενής πύλης απαρνούμενη τα σκακά συνηθία σας και των αμαρτωλών βίων σας. Πρέπει δεν να καταβάλλετε τον αγώνα αυτών, διότι σας βεβαιώ ότι πολλοί έχοντες χαλαράν διάθεσιν θα ζητήσουν να έμβουν και επειδή δεν έχουν την απόφαση να αγωνιστούν, δεν θα μπορέσουν να το επιτύχουν. 25. Όταν δεν περάσει η ώρα και σηκωθεί ο οικοκύρης της Βασιλείας Χριστός και κλείσει την θύρα. Τούτο δε θα συμβεί κατά την ώρα του θανάτου δι' έκαστον και κατά την δευτέρα παρουσία δι' όλου. Και όταν αρχίσετε εσεί να στέκεστε απ' έξω και να χτυπάτε την θύρα, λέγοντα Κύριε, κύριε, άνοιξέ μα, εκείνο δε θα σα απαντήσει και θα σα είπε: Δεν σα ξέφρα από που είστε και δεν σα εγνώρισα ποτέ φίλου και οικείου μου. 26, τότε θα αρχίσετε να λέγεται Εφάγαμεν και πίωμεν εμπρό σου, διότι έλαβαν μέρο στην θεία. Λατρεία, και δίδαξε στι πλατείε μα όπου είμαι θα κι εμεί εκεί και σε 27. Και θα είπε τότε ο οικοδεσπότη: Σα διαβεβαιώ ότι δεν σα εξεύρω από που είστε και από ποιον κατάγεστε. Δεν εφροντίσατε να αναγεννηθείτε από το άγιο πνεύμα, ώστε να συγγενεύετε προ εμέ. Φύγετε μακράν από εμέ, όλοι σα που εργάστητε ει των βίων σα την αδικία. Διότι και αυτά τα χαρίσματά μου τα χρησιμοποίησατε όχι κατά το ειδικό μου αλλά κατά το ειδικό σας θέλημα. 28. Εκεί, μακράν από τον Κύριον και έξω της βασιλείας του, θα κλαίετε απαρηγόρητα και ματέως και θα τρίζετε τα δόντια από την ανυπόφορο βάσανον όταν θα ειδείτε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και όλους τους προφήτας μέσα στην βασιλεία του Θεού και τους εαυτούς σας να αποκλείονται και να διώχνονται έξω από αυτήν. 29. Και θα έλθουν άνθρωποι από Ανατολήν και δύση και από τα βορεινά και μεσυμβρινά μέρη του κόσμου και θα παρακαθίσουν σαν εις άλλο πανηγυρικών και εφρόσινων τραπέζι ή στην Βασιλεία των Ουρανών, αναπαυόμενοι και απολαμβάνονται εκεί αιωνίως για τους κόπου και αγώνας εις τους οποίους υπευλήθησαν για να εισέλθουν σε αυτήν. 30. Και η δούτη εκπληκτικών θα συμβεί. Είναι εδώ μερικοί τελευταίοι οι οποίοι εκεί θα είναι πρώτο και υπάρχουν μερικοί που τώρα είναι πρώτοι, οι οποίοι εκεί θα είναι τελευταίοι. Πολλοί από τους εθνικούς δηλαδή, που φαίνονται τώρα τελευταίοι, λόγω του ότι δεν κατάγονται από τους πατριάρχας, με την πίστη και την υπακοήν που θα δείξουν στον Χριστόν, θα γίνουν πρώτοι. Και πολλοί από τους Ιουδαίους, που αποτελούν τώρα τον εκλεκτών λαόν του Θεού και φαίνονται πρώτοι, ένεκα τη απιστίας των προς Χριστόν, θα γίνουν τελευταίοι.